Πώ πάμε, αγαπητοί μου φίλοι, έχουμε να είστε πολύ καλά. Να χαίρεστε τη ζωή σα, να χαίρεστε την οικογένειά σα. έχουμε να χαίρεσε και τη μοναξιά σου. Αν ο Θεό επιτρέπει να ζει στη μοναξιά που δεν υπάρχει μοναξιά, γιατί κάθε μέρα στην Εκκλησία λέμε Άγγελον ειρήνη, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Παρά του κυρίου, ετοισόμεθα, και παρακαλάμε να έχουμε τη συντροφιά του φύλακα Αγγέλου μα. Αλλά και αυτό να μην νιώθουμε, ανήκουμε στην Εκκλησία, στην ευρύτερη οικογένεια του Θεού. Έχουμε αδέρφια μας όλους τους Αγίους, τους Αγγέλους. Έχουμε την Παναγία Μητέρα μας και στοργή μας και φίλη μας και προστασία μας. Έχουμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο πατέρας μας, ο αδελφός μας, ο φίλος μας, η αγάπη μας. Το Παν. Έχουμε τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό πρέπει να είσαι πολύ καλά εντάξει, θέλω να είσαι πολύ καλά και να το λες και να το αισθάνεσαι και να νιώθεις με στην καρδιά σου αυτή την παρουσία του Χριστού ζούμε στην Ελλάδα ζούμε στην Ελλάδα και τώρα εσύ δεν είσαι στην Ελλάδα γιατί εσύ είσαι που με ακούσε εδώ αλλά ακούνε και κάποιοι άλλοι που είναι σε όλα τα πέρατα της οικουμένης Έλληνες φίλοι μας, αδέρφια μας οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό ζουν στη Γερμανία ζουν στην Αγγλία Ζουν στη Σκωτία, στο Λουξεμβούργο, στην Αμερική, στον Καναδά, ε, στην Κύπρο, στα νησιά μας, στα διάφορα σημεία του κόσμου. Εμείς πάντως εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολύ φως. Έχουμε πολύ φως. Είμαστε χώρα ηλιόλουστη. Είχα πάει κάποτε στη Σκωτία, στη Γλασκόβη και στο Εδιμβούργο. Ε, πολύ συννεφιά. Είχα μεγαλώσει και στο εξωτερικό μικρό, στη Γερμανία Στο Μόναχο, πολύ συννεφιά και εκεί Βροχές, μεγάλο μέρος του χρόνου βροχή Χιόνια, Συνεφιασμένο ο καιρός και μουντός Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει πλούσιο φως Είμαστε μια χώρα ηλιόλουστη Μια χώρα φωτόλουστη Μια χώρα που εμείς θα έπρεπε να ονομαζόμαστε Όπως ονομάζεται η Κυριακή στην Αγγλία με σάντεϊ, η μέρα του ηλίου του Ηλιο του Χριστού η χώρα ε, του γιατί αγνοούμε το Χριστό που έχει τόσο πολύ Ήλιο έχουμε πολύ φως αλλά έχουμε και πολύ σκοτάδι μέσα στην ψυχή μας εμείς εδώ στην Ελλάδα γιατί αγνοούμε τον Χριστό που είναι το φως του κόσμου Εγώ είμαι το φως του κόσμου και εμείς ζούμε σε μια χώρα γεμάτη φως αλλά επειδή αγνοούμε το φως του κόσμου δεν έχουμε φως έχουμε πολύ φως αλλά χωρίς φως Στην ψυχή μας Πιστεύω να το καταλαβαίνεις αυτό Πιστεύω να το ζεις Πιστεύω να το προσλαμβάνεις αυτό Να το εισπράτης όταν παρακολουθείς Την πραγματικότητα γύρω μας Πολύ φως Και τώρα εγώ εδώ που μιλάω Έχει φως γύρω μου Μπαίνει πολύ φως Και είναι όμορφα αυτή τη στιγμή Αλλά ξέρω το Χριστό Που είναι το φως του κόσμου Έχω μέσα στην ψυχή μου φώτιση Αυτό είναι το φω που ζητάμε... Χριστέ, το φως, το αληθινόν, το φωτίζουν και αγιάζον, πάντα άνθρωπον, ερχόμενων εις τον κόσμο. Έχουμε φως, γνωρίζουμε το Χριστό και τελικά ποιος είναι το φως του κόσμου. Είδε κάπου λέει ο Χριστός, εγώ είμαι το φως του κόσμου και κάπου αλλού λέει πάλι ο Χριστός μας στους μαθητές, αλλά το λέει και σε σένα και σε μένα και σε όλους λέει, είστε το φως του κόσμου εσείς είστε το φως του κόσμου. Και ρωτάμε και λέμε Κύριε τελικά ποιος είναι το φως Εσύ ή εμείς Και λέει ο Κύριος πάλι Εγώ είμαι το φως του κόσμου Και εμείς είστε το φως του κόσμου Και εγώ είμαι το φως Η πηγή του φωτός Εγώ είμαι φως εκ φωτός Εγώ είμαι η πηγή Από μένα ξεκινούν όλα Αλλά στο βαθμό που κι εσείς Είστε ενωμένοι μαζί μου Που με αγαπάτε Που μου μιλάτε Που ενώνεστε μαζί μου που εκτίθεστε ενώπιόν μου και με αφήνετε να σας ζεστάνω. Που βάζετε το πρόσωπό σας μπροστά στο πρόσωπό μου και ζείτε αυτό που λέει εν το φωτίσου φως. Μέσα στο φως σου θα δούμε φως. Όταν τα κάνετε όλα αυτά γίνεστε κι εσείς φως. Μετέχετε. Συμμετέχετε. Σε αυτή τη δική μου δόξα. Σε αυτή τη δική μου ομορφιά. Σε αυτό το δικό μου μεγαλείο. Και ό,τι είμαι εγώ γίνεστε κι εσείς. Κατά χάριν σα το δίνω αυτό σαν δωρεά Δεν είναι δικό σας, δεν είμαστε αυτόφωτοι εμείς Εμείς δεν έχουμε δικό μας φως Δεν έχουμε δική μας εξυπνάδα Δική μας σοφία Δική μας αγιότητα Δική μας ε, καλοσύνη Δική μας αρετή Δικά μας χαρίσματα Τίποτα δικό μας δεν είναι Όλα είναι δώρο του Θεού Από αυτόν ξεκινούν όλα πάσα αγαρδούσεις αγαθή Και πάν δώρημα τέλειον Άνωθεν εστί καταβαίνον Εξού του πατρός των φώτων Πάλι φως Όλα τα ωραία λέμε κύριε Έρχονται άνωθεν Από ψηλά Από σένα από τον πατέρα των φώτων Από σένα που δημιούργησες τα άστρα Τα φώτα, τα ουράνια αυτά και εσύ είσαι το μεγαλύτερο αστέρι Ο Αυγερινός Εσύ είσαι το αστέρι αυτό που λάμπει Μέσα στο πυκνό σκοτάδι της εποχής μας Και του κόσμου μας Όταν λοιπόν βλέπεις τον Χριστό Και αγαπάς τον Χριστό Έχεις πολύ φως Εύχομαι αυτό το φως να το έχεις μέσα σου Εύχομαι να έχεις φώτιση στα θέματά σου Να ξέρεις τι να κάνεις Να έχεις επίγνωση των πράξεών σου Να διακρίνεις τα γεγονότα Δηλαδή μου λες να προχωρήσω με αυτό το άτομο να κάνω οικογένεια Ή θες, θέλεις φως Εύχομαι να έχεις φως, να το δεις Να παρακαλάς τον Χριστό να σου δείξει Αυτός είναι το φως του κόσμου Λες να πάω σε αυτό το σπίτι να το αγοράσω Θα είναι καλή αγορά Θα μου βγει καλό Θα το μετανιώσω μετά από λίγα χρόνια Τι θα γίνει Εύχομαι να έχεις φως Φώτιση θες και εσύ. Όλοι θέλουμε φώτιση Λες ε, τα παιδιά μου πως να τα μεγαλώσω Πού να τα πάω σχολείο πώς να, Τι αγωγή να τους δώσω Τι να απαντήσω Θέλει φως Εκείνη τη στιγμή ζήτα φως από αυτόν που είπε εγώ είμαι το φως του κόσμου Από αυτόν που είπε ότι εσύ είσαι το φως του κόσμου Θα πάρεις κι εσύ φως και θα αρχίσεις να βλέπεις σιγά σιγά Αρκεί να γνωρίσεις τον Χριστό Αρκεί να αγαπάς τον Κύριο Αρκεί να έχεις μια σαφή επίγνωση του ποιος είναι ο Χριστός Όχι τι λες εσύ, τι λέω εγώ, τι λέμε εμείς με τα μυαλά μα. Αλλά να λέμε Κύριε βοήθησέ με να σε καταλάβω Βοήθησέ με να σε αγαπήσω, βοήθησέ με να σε γνωρίσω, πέρα από προλήψεις, πέρα από δυσιδαιμονίες, πέρα από παγανιστικά στοιχεία, πέρα από μαγείες, πέρα από τι έμαθα από τους δικούς μου, από το χωριό μου, από τους παπούδες μου, από συνήθειες κλπ. Εσύ Κύριε, ποιος είσαι. Ποιος είσαι Κύριε. Ποιος είσαι. Και αν το ζητάς αυτό, και αν στα αλήθεια διψάς να γνωρίσεις το φως του κόσμου που είναι ο Χριστός, δεν υπάρχει περίπτωση να μη σε βρει έστω μόνος του Αυτός. Δεν θα τον βρεις, θα σε βρει. Δεν θα τον ψάξεις, αυτός ήδη σε ψάχνει και κάποια στιγμή όταν βλέπει την καλή σου προαίρεση όταν θα δει την δίψα της ψυχής σου ότι είναι αληθινή ότι είσαι φιλότιμος και φιλότιμη ότι είσαι τίμιος, ότι είσαι λικρινής, ότι έχεις αυτό που λέμε καρδιά ότι δουλεύει η καρδιά σου στα αλήθεια και είσαι εντάξει άνθρωπος και δεν είσαι πονηρός και δεν είσαι ιδιωτελής και δεν πας να κοροϊδέψεις τον ίδιο το Θεό και τον εαυτό σου θα έρθει ο Κύριος να σε βρει να σου αποκαλυφθεί να σου φανερώσει το πρόσωπό του, να σου δείξει το φως του να σου δείξει τις ιδιότητες του να σου δείξει την αγάπη του θα σου φανερωθεί ο Χριστός τώρα τον ξέρεις τον Χριστό, δεν ξέρω ξέρω και τον εαυτό μου ότι δεν τον γνωρίζω τον Χριστό σου έχω πει ότι είμαι παπά, ε, το ξέρεις, γιατί μερικοί λένε ποιος τα λέει αυτά που μιλάει τώρα Λοιπόν, είμαι παπάς Και τι το λέω για καμάρι Κοίταξε, είναι, είναι καμάρι, αλλά είναι και ντροπή Γιατί το να είσαι τώρα ένας παπάς και να μην ξέρεις τον Κύριο Είναι ντροπή, δεν είναι, τι είναι, χαρά είναι αυτό Να είσαι ιερέας του Θεού και να μην μπορεί να μιλήσεις για τον Χριστό ε, ζωντανά ε, Χειροπιαστά, εμπειρικά Δεν κάνω τον ταπεινό Άλλωστε, δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε και πολλοί άλλοι, και πολλοί άλλοι φίλοι μου κληρικοί που παραδέχονται τον εαυτό του και την ειλικρίνεια ε, συζητάμε μερικέ φορέ και λέμε ούτε εμεί δεν ξέρουμε τον Χριστό, που θα έπρεπε να τον ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τον Χριστό. Τον ξέρουν τον Χριστό πολλέ φορέ άνθρωποι απλοί που δεν είναι ούτε ιερή, ούτε μοναχοί, ούτε εμεί ξέρουμε τα περί του Χριστού, τα περί των Χριστών, γύρω-γύρω δηλαδή. Έτσι, τα γύρω-γύρω. Ξέρουμε να κάνουμε λειτουργίε, τον Χριστό τον ξέρει. Επειδή κάνω λειτουργία ξέρω και το Χριστό Επειδή κοινωνώ ξέρω το Χριστό Επειδή είμαι μέσα στην εκκλησία και τα ρούχα μου μυρίζουν λιβάνοι Ξέρω το Χριστό Μπορεί ναι μπορεί και όχι Όλα αυτά βοηθούν να γνωρίσεις το Χριστό Αλλά όλα αυτά δεν είναι εγγύηση ότι σίγουρα ξέρεις το Χριστό Μου λέγει κάποτε ένα παιδί Θέλω να πιστέψω στον Χριστό αλλά θέλω να τον δω Θέλω να τον αισθανθώ, θέλω να τον γνωρίσω Μπορεί, μου λέει, να μου δείξει το Θεό. Μπορεί να μου δείξει το Χριστό, να το νιώσω. Όπω νιώθω, μου λέει εσένα. Σε παίρνω τηλέφωνο και σου μιλάω. Έρχομαι στην εκκλησία και σε βρίσκω. Σε ακούω που μιλά και έχω μια χειροπιαστή αίσθηση τη παρουσία σου. Μπορεί να μου δείξει και το Χριστό. Και πόσο θα ήθελα εκείνη τη στιγμή να είχα του Αγίου Σεραφείμ του Σάουροφ την εμπειρία που ήξερε το Χριστό. Και να του πω: Μπορώ να σου δείξω το Χριστό. Αυτό είναι ο Χριστό. Και να τον οδηγήσω στον Κύριο, να τον δείξω. Πόσο θα ήθελα να, να μπορέσω να μεταγγί, μεταγγίσω στον άλλον αυτή την εμπειρία, την αίσθηση, τη ζωντανή αίσθηση της παρουσίας του Χριστού. Δεν ξέρουμε τον Χριστό. Ακούμε για Αυτόν, μιλάμε για Αυτόν, ε, διαβάζουμε για Αυτόν, αλλά γνωρίζουμε Αυτόν, τον ίδιο. Όχι τον Χριστό της φαντασίας μας, αλλά τον Χριστό της Εκκλησίας μας. Όχι το Χριστό του μυαλού μας, των ιδεών μας, τις ιδεολογίες μας, αλλά το Χριστό της θεολογίας μας, όπως φανερώθηκε στους Αγίους, όπως απεκάλυψε το πρόσωπό Του στη ζωή όταν έζησε στον κόσμο αυτό και περπάτησε ανάμεσά μας, όπως φανερώνεται 20 τόσους αιώνες τώρα μέσα στην Εκκλησία, στη ζωή των Αγίων, στα θαύματα που έχει κάνει. Το ξέρουμε τον Χριστό, δεν ξέρω, ξέρω ότι δεν τον ξέρω. Δεν ξέρω για σένα Πάντως ξέρω ότι αν κανείς Το κάνει αυτό Έτοιμα της, ζω... της ζωής του Σκοπό της ζωής του Να γνωρίσει το Χριστό Να τον αγαπήσει αφού τον γνωρίσει Να τον αγαπήσει Και μετά να τον γνωρίσει Πιο πολύ Και όσο τον γνωρίζει θα τον αγαπάει Και όσο τον αγαπάει Θα τον γνωρίζει πιο πολύ Τι προηγείται η αγάπη ή η γνώση δεν ξέρω στον κάθε άνθρωπο τι γίνεται. Δεν είμαι θεολόγος ε, βαθύ. Δεν, ε, δεν ξέρω ε, να εμβαθύνω και να φιλοσοφώ στα μεγάλα αυτά και ιερά θέματα. Δεν καταλαβαίνω στον καθένα όπω έρχεται. Άλλοι τον αγαπούν και μετά τον γνωρίζουν. Άλλοι πρώτα τον βλέπουν και τον γνωρίζουν και μετά αρχίζουν και τον αγαπούν και του αγγίζει. Πολλοί είναι οι δρόμοι που οδηγούν σε αυτή την αγάπη του Χριστού. Το θέμα είναι να φτάσει εκεί. Φτάσει σε αυτή την αγάπη, από ποιο δρόμο και αν είναι. Να φτάσεις, αρκεί να φτάσει. Να σου πω κάτι παντρέφτηκε. Γι' αυτό παντρέφθηκε. Εσύ άλλο νομίζει, αλλά ο Χριστό άλλα έχει σκοπό για σένα να πετύχει και να σου χαρίσει Εσύ πατρέφτηκε και έχει βάλει κάποια σχέδια. Λες εγώ παντρεύτηκα γιατί θέλω αυτό και αυτό και αυτό θέλω να χαρώ να περάσω όμορφα, να έχω την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τη σύζυγό μου κλπ. Και λέει ο Χριστό, παντρέφτηκε, γιατί πίσω από όλα αυτά κρύβω με εγώ. Γιατί μέσα από το γάμο σου θέλω να σου αποκαλυφθώ. Παντρεύτηκες για να γνωρίσεις εμένα Βρήκες αυτό το επάγγελμα Και συνομίζει νομίζεις διάφορα Ότι το βρήκα για να σταδιοδρομήσω Και λέει ο Χριστός Σκοπός του επαγγέλματος αυτού Είναι να βρεις εμένα Μα πως εγώ τώρα έχω θέματα Οικονομικά, δάνεια, πραγωγές Και Διάφορα τέτοια εξωτερικού τύπου Και λέει ο Χριστός Μα αυτά είναι για αυτόν τον κόσμο μόνο πίσω από αυτά τα φαινόμενα πίσω από αυτά τα εξωτερικά που βλέπεις στις κινήσεις στη ζωή σου υπάρχει κάτι βαθύτερο υπάρχω εγώ υπάρχω εγώ που συμπλέκω όλα αυτά τα γεγονότα υπάρχω εγώ που είμαι το συνέχον πρόσωπο το πρόσωπο που συνδέει ως συνεκτικός κρίκος όλα τα γεγονότα της ζωής σου και σκοπός πίσω από όλα αυτά είναι να γνωρίσει εμένα και να σου αποκαλυφθώ μέσα από τη δουλειά σου μέσα από το γάμο σου Μέσα από τα παιδιά σου Μέσα από την περιοχή που ζεις Μέσα από, τα... από τον κόσμο με τον οποίο συναναστρέφεσαι Μέσα από ό,τι κάνεις Σκοπός λέει ο Χριστός Είναι να γνωρίσεις εμένα Παντρέφει μια γυναίκα Και η γυναίκα πήρε τον άντρα της Για να φτάσετε ο ένας μέσα από τον άλλον Σε μένα Και εσύ μόνος σου Για να ζήσεις εμένα μέσα από τη μοναξιά σου Και να έρθω εγώ να καταργήσω τη μοναξιά σου και εσύ πέρασες αυτή τη δοκιμασία για να γνωρίζει εμένα μέσα από τη δοκιμασία Και αν όλα τα κάνεις τη ζωή Αν όλα τα πετύχεις Αλλά εμένα με χάσει, Απέτυχες παταγουδός σε όλα Δεν ξέρω αν αυτό το καταλαβαίνεις που σου λέω Αλλά είναι μια φοβερή αλήθεια, φοβερή πραγματικότητα Που δεν μπορώ να σε πείσω Αγαπητέ μου Ούτε και θέλω να σε πείσω Μια φορά το είχα πει αυτό σε κάποιον ότι δεν θέλω να σε πείσω Και μετά είπε στη γυναίκα του ε, ε, ε, και αυτό αφεύγειου μου φαίνεται για αυτά που λέει. Γιατί λέει το λε αυτό, αφού μου δεν θέλω να σε πείσω και. Ναι, ξέρει τι, δεν είναι θέμα αβεβαιότητα. Είναι θέμα ότι μερικά πράγματα τα ζει προσωπικά. Δεν μπορεί να πείσει τον άλλο, δεν μπορεί να σε πείσω. Με το ζόρι να στο, να στο περάσω στο μυαλό, να το πιστέψει. Ή στο χαρίζει ο Θεό αυτό και το νιώθει, ή δεν ήρθε η ώρα σου να το καταλάβει. Ποιο, Ότι, ό,τι και να κάνει άλλο στη ζωή, και επιτυχημένο να είσαι και καταξιωμένο σε όλου μα σε όλου του τομεί. Τι θε, Ομορφιά να πετύχει να έχει το ωραίοτερο πρόσωπο, το ωραίοτερο σώμα, του πιο δυνατούς και ωραίους μυς τι πιο ωραίε αναλογίε, το πιο ωραίο σπίτι, τα πιο όμορφα και ευλογημένα και χαριτωμένα παιδιά, το πιο ωραίο επάγγελμα. Ό,τι πιο ωραίο θέλει να πετύχει. Αν όλα τα καταφέρει και τα κατορθώσει και τα κατακτήσει, αλλά αποτύχει στη γνώση του Χριστού, απέτυχε όλα. Αλλά δεν μπορεί να είσαι πίσω, το ξαναλέω. Και μου αρέσει αυτό που δεν μπορώ. Δεν θέλω να σε πείσω Δεν θέλω να σε πείσω Δεν είναι αυτός ο σκοπός κανενός να πείθει τον άλλον Να τον αναγκάζει Σκοπό σκοπός είναι να, να ζήσουμε αυτό που λέει ο Κύριος Ούτω λαμψάτο το φως ημών Έμπροσταν των ανθρώπων Όπως είδωσε τα καλά ημών έργα Και δοξάσουσε τον πατέρα ημών Τον εν Όπω ουρανής Όπως είδωσε τα καλά ημών έργα Θα δεις μόνος θα σκεφτείς μόνος σου, θα υποπτευτείς μόνος σου Θα ψηλιαστείς μόνος σου ότι κάτι παίζει Κάτι τρέχει σε αυτόν τον κόσμο Κάτι γίνεται Πού πάμε, τι θα γίνει, πού θα καταλήξουν όλα Και θα καταλάβεις μόνος σου Ότι όλα αυτά χωρίς το Χριστό Είναι μια ε, πολύ μεγάλη επιτυχία Που καταλήγει σε μια τεράστια Παταγώδη αποτυχία Χωρίς το Χριστό Χωρίς το Χριστό Έρχεται ο θάνατος και πεθαίνεις και λε, ε, πεθαίνω αλλά έχω πολλά χρήματα και λε, ε, τι θα κάνουμε, τίποτα τα χρήματα σου δεν σε σώζουν τα χρήματα σου δεν νικούν το θάνατο πρώτη αποτυχία, τραγική τραγική, πας σε όλους τους γιατρούς του κόσμου αν είναι η ώρα από τον Θεό ότι πρέπει να πεθάνεις και η ώρα του Κυρίου που σε καλεί κοντά του ό,τι και να κάνεις όσα λεφτά και αν έχεις, τα χάνεις όλα έρχονται τα γεράματα Θε να τα νικήσεις. Θε να μείνει πάλι όμορφο και πάλι όμορφη και πα και κάνει επεμβάσει, εξετάσει. Ε, το δέρμα σου, το ένα, πώ το λένε, πλαστική προσώπου, όλα αυτά. Το καταλαβαίνω αυτό που κάνει, ε. Θε την ωραιότητα, θε την αιώνια ομορφιά. Θε την αιώνια χαρά, την αιώνια ευτυχία. Θε τον Χριστό, το ξέρει αυτό. Τον Χριστό ζητά αυτή την ομορφιά που πα να βάλει στο πρόσωπό σου. Αλλά επειδή δεν έχει ντυθεί τον Χριστό, δεν τον έχει κάνει ένδυμα τη ψυχή σου. Και το κορμίο σου ρούχο, όπω γίνεται με τη θεία κοινωνία που ντυνόμαστε το Χριστό και ζυμωνόμαστε με το Χριστό, επιμένεις στην ασχήμια Αυτό του κόσμου. Δεν μπορεί να γίνει όμορφο χωρίς το Χριστό. Δεν μπορεί να νικήσει με τα γεράματα. Πας 80 χρόνια, πα σε 70, αρχίζουν και περνάνε τα χρόνια, αρχίζει να σπρίζει, τι θα κάνει. Όσε επεμβάσει και αν κάνει, μετά πάλι θα γεράσει. Δεν μπορεί να είσαι για πάντα. Νέο θα πεθάνει. Θα πεθάνει. Είναι, είναι λυπηρό, αλλά είναι αληθινό. Μα τραβάει η ζωή. Είναι ωραία η ζωή. Είναι γλυκιά η ζωή. Το λένε όλοι, το λέω κι εγώ. Δεν μπορώ να σου πω ψέματα. Είναι ωραία η ζωή. Και μα δημιουργεί αυτή την ψευδέστηση, ε, αυτό που λένε τα παιδιά, α του αράγματο. Άραξε, άραξε, εδώ είναι η ζωή. Α πούμε, το, το, το καραβάκι σου άραξε το. Και σου λέει η Εκκλησία, πού θα αράξει. Δεν είναι εδώ το λιμάνι. Εδώ είναι μέσα στο πέλαγος περνάμε και λες ε, Είναι τόσο ωραία που μοιάζει με λιμάνι Δεν είναι το λιμάνι εδώ Το λιμάνι είναι στη βασιλεία του Θεού Η ζωή αυτή είναι αγώνας Η ζωή αυτή είναι πορεία Η ζωή αυτή είναι ε, κάτι όμορφο που μου έδωσε ο Θεός Για να αγαπήσω το πιο όμορφο Το απόλυτα όμορφο που έρχεται στη συνέχεια Και εγώ έχω κολλήσει σε αυτή τη ζωή Και δεν έχω αγαπήσει το Χριστό Τα έχω κάνει όλα χωρίς το Χριστό Και έχω αποτύχει. Έχω αποτύχει. Τώρα δεν το καταλαβαίνω, γιατί τα, τα ζω Μέσα στην τρέλα, σούμε, του καλοκαιριού, τη διασκέδαση, των διακοπών, των γιορτών, μέσα στην καφετέρια και στι πάπο, στα ξενύχτια, στα νησιά, στη ρόδο και στη Μύκονο και στην κέρκυρα και εδώ και εκεί που διασκεδάζουμε και ξεφαντώνουμε και πάμε στα κέντρα. Εκεί δεν μπορεί να τα καταλάβει αυτά. ζεις στην τρέλα τη στιγμή και λε: Αυτή είναι η ζωή. Και ξεγελάς τον εαυτό σου και κοροϊδεύει την ψυχή σου και την κρατά όρθια με το ζόρι. Και γελάς Και γελάς Αλλά μέσα σου δεν μπορεί να γελάσεις Δεν γελάει η ψυχή σου Η ψυχή σου κάπως νιώθει μια πίκρα Μια κοροϊδία, μια υποκρισία ε, Και όταν τελειώσουν όλα αυτά Λες τώρα τι έχει μείνει Σου ξαναλέω Όλα είναι πολύ ωραία μαζί με τον Χριστό Και όλα είναι πολύ τραγικά Χωρίς τον Χριστό Απλώς έρχεται μια κορύφωση των διασκεδάσεων Και λες αποκλείεται Αυτή είναι η ζωή όλη Έχω πιει όλο το ποτήρι τη ευτυχία. Το κρατώ στα χέρια μου και το απολαμβάνω. Το πίνω γουλιά-γουλιά. Και θα έχω να πίνω συνέχεια. Και βλέπει ότι κάπου αρχίζει να φαίνεται ο πάτο. Και σε παίρνει ένα τηλέφωνο και σου λένε Ξεριστεί. Ο φίλο μα. Ναι, ρε παιδιά, ο φίλο μα. Ο τάβε τη παρέα μα. Ο, ο κολλητό που πηγαίναμε και χορεύαμε και διασκεδάζαμε και τρέχαμε στα γήπεδα. Που έκανε και έρανε και είχε επιτυχίε στη ζωή. Και είχε κατακτήσει. Τι έπαθε. Είναι στην εντατική. Είναι στην εντατική. κάνε προσευχή. Αυτός είναι εντατική, αυτός που ζούσε εντατική τη ζωή της τρέλας αυτού του κόσμου, του ξεφαντώματο, της, της απόλαυσης, αυτός που ζούσε εντατικά χωρίς Θεό, τώρα είναι εντατικά, επικίνδυνα, ετοιμοθάνατος, ναι, αυτός. Και τώρα τι γίνεται, εκεί έρχεται το μεγάλο ταρακούνημα, σοκ, σε εμάς τους που είμαστε θεατές, ώσπου και εμείς που είμαστε θεατές, κάποια στιγμή θα γίνουμε και εμείς ε, οι κύριοι, Αυτού του ρόλου που θα παίξουμε κι εμεί αυτό το ρόλο, που δεν είναι ηθοποιία, που δεν είναι θέατρο, αλλά είναι η αλήθεια. Θα κληθούμε να έρθουμε κι εμεί σε μια τέτοια θέση κάποια στιγμή. Σκάνε βόμβε δίπλα μα. Και σου λέει ο Θεό, ξύπνα. Ξύπνα πριν σε ξυπνήσει ο χάρο. Έτσι είχε πει ο ασκητή στο καζαντζάκι όταν είχε πάει στο Άγιο Ουρου. Ξύπνα παιδάκι μου του λέει, ξύπνα. Το εγώ θα σε φάει. Μάθε να αγαπά τον Χριστό. Μάθε να αγγίζει αυτό που είναι το παν. Τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά Και τα έχω ξαναπεί εδώ που τα λέμε Και ξέχασα να σου πω και το τηλέφωνο Το 4118602 4118640 Είμαστε στην πυραϊκή εκκλησία Περνάμε καλά <χεσθενήνιακο> Ακούμε τα θέα τα περάσματα Κάνουμε συντροφιά Σε ευχαριστώ για αυτά τα καλά λόγια που λες τα τηλέφωνα που παίρνεις Ότι ομορφαίνει η μέρα σου Που κάνουμε παρέα Και δική μου ομορφαίνει γιατί και εγώ Την παρέα σου αναζητώ γι' αυτό και σου μιλώ Γι' αυτό και σου μιλώ. Αν είχα τέτοια πίστη και τέτοια αγάπη στο Θεό, δεν θα έκανα εκπομπέ. Θα έκανα όλη μέρα προσευχή. Αλλά είμαι και εγώ άνθρωπο και χαίρομαι να τα λέμε λίγο μαζί και να κάνουμε και παρέα και να ε, σπάει αυτή η μονοτονία τη ζωή μα και τη μοναξιά μα και τη ε, καθημερινότητα. Και λέμε, μα έχουμε και κάποια αυτή η συναναστροφή που κάνουμε. Ωραίο πράγμα είναι. Και τώρα με του υπολογιστέ όλο ο κόσμο ακούει και μας, μπορεί να μα ακούσουν όλοι με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, με το ίντερνετ. Έχουμε και email, μπορεί να στείλεις ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στα θέατα τελεία περάσματα, papaki, Έχουμε και το σταθμό, μπορεί να στείλεις μια επιστολή γραμμένη με το χεράκι σου που λέει Σταθμός πυρακή Εκκλησίας, Δελι... Δελιγιώργη, 47, Πυραιάς, 185-34 για την εκπομπή Αθέατα Περάσματα. Όλα αυτά για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Και έχουμε παρέα μα και τον Βασίλη Χατζη Νικολάου. Και αυτό είναι μια μεγάλη χαρά στη ζωή. Χαιρόμαστε. Όλα τα ωραία. Σα λίγο σα τα σας σα σας απογοήτευσα. Μερικοί δεν θέλουν να ακούν τέτοια πράγματα. Ε, Βασίλη, το καταλαβαίνει και εσύ λίγο σε βλέπω, Μαράζο. παιδάκι μου, αλλά ε, έχει βρει το μυστικό. Ένα από τα μυστικά σου είναι και η όμορφη μουσική σου, που δίνει χαρά και μα κάνει να νιώθουμε μια ξενιασχία παιδικών χρόνων και παραδείσια εμπειρία. Ε, εν μεταξύ, την ώρα του μουσικού διαλύματο που θα μας βάλει ο Βασίλης Εσείς μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο ή στο σταθμό ή μπορεί να κάνεις και το άλλο που έχουμε πει Να πάρεις κανένα τηλέφωνο, κανένα φίλο σου, καμιά φίλη σου Να ακούσει και αυτός αυτή την εκπομπή Και έτσι να κάνεις μια μικρή ιεραποστολή Και να πεις σε κάποιον που το ξέχασε Έλα βάλε, άρχισε Λοιπόν Βασίλη Λοιπόν μετά από αυτό το όμορφο μουσικό διάλειμμα να σας πω γιατί τα λέω όλα αυτά. Τα λέω γιατί έχονται κάτι γεγονότα στη ζωή έτσι τόσο αναπάντεχα και σε προσγειώνουν σε προβληματίζουν και λες τι γίνεται στον κόσμο αυτό. Όλα μπορούν να συμβούν όλα μπορούν να συμβούν. Τα πιο παράξενα. Τα πιο τρελά. Τα παιδιά λένε τα πιο κουφά. Δηλαδή πράγματα που τα ακούς και κουφαίνεσαι. Δηλαδή δεν μπορείς να το... Λε. τι και σου λέω από εκεί βγήκε δηλαδή ξαφνιάζεσαι μένει σύξιλος, τα χάνεις είχα ένα φίλο λοιπόν πολύ καλό ο οποίος έφυγε από τον κόσμο αυτό έχει περάσει καιρός και θυμήθηκα πως με πήραν τηλέφωνο και μου το πανε από την Πάτρα ένας φίλος μου μου λέει ε, το μου θες Λέω τι, ο Σπύρος λέει Ένας φίλος μου το λέω για να πεις ένα κύριε Λέησουν για αυτόν, μια ευχή να κάνεις και γι' αυτόν Και για τους δικού σου συγγενείς και για όλους Έφυγε, Έφυγε. Ποιο Σπύρος, ο, ο, ο γνωστός Ναι ο γνωστός Αυτός ο καλός, αυτός ο ψάλτης Αυτός ο πιστός Αυτός ο ευλαβής, αυτός που αγαπούσε Την προσευχή Την αγρυπνία, την νηστεία Τον αγώνα, την εγκράτεια την πνευματική ζωή, αυτός που αγαπούσε τον κύριο έφυγε. Μα πώς είναι δυνατόν να έφυγε ένα άνθρωπο 47 χρονών. 47 και είχε μεγάλα σχέδια στη ζωή. Ωραία σχέδια, ιερά σχέδια. Και δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Και δούλευε πως δουλεύει εσύ, αγαπητέ μου φίλε. Ε, δούλευε και αυτός. Δεν ήταν παπάς. Γιατί λένε μερικοί: hey, Ε, αυτή είναι η δουλειά του. Αυτό δεν ήταν παπά. Κι όμω είχε κι αυτό αυτή τη δουλειά που κάνω εγώ. Αυτό που δεν κάνω εγώ τόσο, αυτός το κάνε πολύ περισσότερο και α μην ήταν παπάς. Προσευχόταν. Αγαπούσε τον Κύριο. Γνώριζε τον Χριστό. Όσο και ο καιρό, γνώριζε περισσότερο τον Κύριο. Το φως του κόσμου. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Στη ζωή δεν πρόλαβε να κάνει όλα όσα ήθελε. Ούτε τα υλικά που ήθελε να κάνει, κάποια θέματα με πρακτικού τύπου ούτε τα πνευματικά ίσως που ήθελε να κάνει και άλλα πρόλαβε να τα κάνει και όταν ήρθε η ώρα του τέλος έτσι ευνίδια έτσι ξαφνικά γιατί ο Θεός τέλησε χωρίς να μπορεί κανείς να κάνει τίποτα χωρίς να μπορεί κανείς να προλάβει τίποτα χωρίς να μπορούν οι γιατροί να σώσουν την κατάσταση τίποτα και λέει ο Χριστός μας φεύγεις σε καλό κοντά μου τώρα εγώ ο Κύριος του ουρανού και της γης ο δημιουργός του κόσμου όλου, ο σταυρωμένο λιτρωτή, εγώ που ήρθα στη γη και περπάτησα για σένα 33 χρόνια και σέψαξα να σε βρω το πλανημένο προβατό μου και να σε πάρω στην αγκαλιά μου και στου ώμους μου και να σου δώσω το πανάγιο μου αίμα και να σου διδάξω την αλήθεια, εγώ που σε βάφτισα, εγώ που σε μεγάλωσα κοντά στην εκκλησία, εγώ που σου έδωσα το πανάγιο σώμα και αίμα μου τόσε φορέ, εγώ που σε κάλεσα σ' Άγια προσκυνήματα και ήρθε τόσε φορέ, τώρα. Σε καλό κοντά μου Δεν προλάβε να κάνει πολλά Αλλά προλάβε να κάνει το ένα Το Κύριο Προλάβε να κάνει το παν Που είναι να αγαπήσει το Χριστό Αυτός ο άνθρωπος Με ταρακούνησε Γιατί όταν βλέπει έναν δικό σου άνθρωπο που λε: Μαζί θα ζήσουμε πολλά χρόνια, μαζί θα χαρούμε πολλά πράγματα, έχουμε μέλλον στη ζωή αυτή, κάνουμε όνειρα κλπ. κλπ. Και καλά κάνουμε και κάνουμε όνειρα. Κοιτάξτε, να μην σταματήσει τα διαβάσματά σου. Ακούνε μερικοί τέτοιε εκκουμπέ λέει: Ε, τότε τι να διαβάζω, τότε τι να μαγειρεύω, τότε τι να παντρευτώ. Μα ο Θεό θα μα βρει πάνω στον αγώνα. Εννοείται καλά κάνει και διαβάζει, καλά κάνει και παντρεύεσαι, η ώρα είναι καλή, καλά κάνει και κάνει το φαγητό σου να φά και να το κάνει και ωραίο και περιεπημένο, αλλά μέσα σε όλα αυτά. Να μην κλέβει την ψυχή σου ο κόσμο αυτό. Αυτό ο φίλο μου οδηγούσε ένα αυτοκινητάκι και όλη μέρα πήγαινε από εδώ και από εκεί σε κάτι εταιρείε. Δηλαδή μια εξωστρέφεια. Δηλαδή εξωτερικά φαινόταν ότι είναι δραστήριο εξωτερικά άτομο, αλλά η ψυχή του ήταν δοσμένη στο Θεό. Αγαπούσε το Χριστό. Πέτυχε. Πέτυχε το μεγαλύτερο που εμεί οι υπόλοιποι δεν ξέρουμε αν θα το πετύχουμε στο τέλο, γιατί εμεί ζούμε. Δεν ξέρουμε, εμείς είμαστε ακόμα στο ίσως, στο μπορεί, στο περίπου, στο θα δούμε, στο έχει ο Θεός. Αυτό είναι τώρα στο σίγουρο, είναι στο ναι, είναι στο αμήν, είναι στο, ε, στη βεβαιότητα και στην ασφάλεια της αγκαλιάς του Θεού. Γι' αυτό και κάποιος σε αυτή την κηδεία, που ήταν κάτι πολύ συγκλονιστικό, που ήταν ε, σαν να ήταν ζωντανού αυτό το, το σώμα, Λε και θα του έλεγε Σίκο, Σίκο παιδί μου, να κάνουμε προσευχή, Σίκο και θα σηκωνόταν. Κάποιοι είδαν τα μάτια του ε, έτοιμα να ανοίξουν. Όλοι αισθάνθηκαν το χέρι του μαλακό μετά από μέρε και, και ζεστό. Όλοι αισθάνθηκαν τη χάρη του Θεού και τη γαλήνη απλωμένη σε όλο το σώμα και στο πρόσωπο, κυρίω. Μια ιδιαίτερη λαμπρότητα και ακτινοβολία. Και το είπαν άνθρωποι που δεν ήξεραν από πνευματικά πράγματα πολλά πράγματα έτσι να εμβαθύνουν, Δεν έχουμε ξαναδεί. Γιατί Κι όμως έφυγε με εκκρεμότητες Άφησε πίσω εκκρεμότητε. Μας άφησε εμά με πολλά ερωτηματικά Αλλά δεν έφυγε με καμία εκκρεμότητα ενώπιον του Θεού Ενώπιον του Θεού δεν υπήρχαν ερωτηματικά Υπήρχαν μόνο θαυμαστικά Υπήρχαν μόνο οι άγγελοι Οι οποίοι έλεγαν μακαρία οδό, Υπορεύει σήμερον Ότι ετοιμάστησε τόπος αναπαύσεως Βαδίζεσαι ευτυχισμένο και ευλογημένο δρόμο Είσαι μακάριος Και κάποιος μάλιστα Ο πνευματικός του ε, Άφησε αυτό το μήνυμα Σε αυτό το τέλος, αυτού αυτό τον ανθρώπου Που αγάπησε τον Χριστό πάρα πολύ Το φως του κόσμου, γι' αυτό μιλάμε σήμερα Και του είπε στο τέλος Σε ζηλεύω Σε ζηλεύω Είναι φοβερό να φεύγει και να σε ζηλεύουν Είναι φοβερό να τελειώνει η ζωή σου και να σε βλέπει ο άλλο και να μην σε λυπάται που φεύγει. Να μην λέει Α καημένο, ά το, καημένο, το κακομύρι, δεν χάρη και δεν πρόλαβε, δεν πρόφτασε. Τι να προφτάσει άλλο να κάνει κανεί. Αν αγαπήσει τον Χριστό, υπάρχει κάτι ανώτερο. Τι άλλο να προλάβει να κάνει. Μα λέει δεν πρόλαβε να. το ένα. Τι να προλάβει. Πέτυχε το παν που είναι ο Χριστό. Αγάπησε τον κύριο. Μα λέει αν θα ζούσε το παλικάρι. Εντάξει, ανθρωπίνο, το καταλαβαίνω. Θε να ζήσει ο άλλος. Αλλά σου λέω Εντάξει, δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τώρα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει, είναι η χαρά της αγάπης του Χριστού που κάνει όλα τα άλλα να φαίνονται ε, πολύ πολύ ασήμαντα. Μα κι εσύ που είσαι παντρεμένος και θα ζήσεις άλλα 30 και 40 και 60 χρόνια έτσι Να ζήσεις και όλας παντρευτεί κατά τώρα από λίγε μέρες άλλου είναι 25 χρονό κάνει οικογένεια και θα ζήσει άλλα 60-80 χρόνια με τη γυναίκα του Μακάρι ωραιότατα Μα εσύ τι νομίζεις ότι ο σκοπός είναι να ζήσεις απλώς για να περάσουν τα χρόνια να γυράσεις τι προτιμά, να πας 90 χρονών και να μην έχει αγαπήσει τον κύριο, ή να σε όσο είσαι και να σε πάρει ο κύριο κοντά του και να τον αγαπά τόσο πολύ που να πα στη βασιλεία του ευτυχισμένο. Ευτυχισμένο. Και μου λέει: κανείς χάθηκε το ίσωμα. Δηλαδή δεν μπορούμε να ζήσουμε και πολλά χρόνια και να είμαστε εκεί κοντά στον κύριο. Αυτό είναι το ζητούμενο, η ευχή μα, είναι. Γι' αυτό λέμε: Κύριε, χάρισε μα, α πούμε, έτη ε, πολλά. Το θέλουμε να ζήσουμε έτη πολλά. Τόσοι άνθρωποι είμαστε. Αλλά μια στιγμή. Που αν αγαπάς πολύ τον Κύριο Δεν σε νοιάζει Πόσα χρόνια θα ζήσει. Τα πολλά και τα λίγα σου φαίνονται ίδια Γιατί έχει βρει αυτόν που είναι Το παν Έχει βρει αυτόν που είναι Όλη η αιωνιότητα Όλη η χαρά, όλη η ευτυχία, όλη η ομορφιά Το καταλαβαίνεις αυτό Λοιπόν και εγώ ζήλεψα αυτό το παιδί Αυτό το φίλο μου τον ζήλεψα Τον ζήλεψα γιατί λέω Τον πήρε ο Θεός με τέτοια σιγουριά Γιατί τον αγάπησε τόσο πολύ τον αγάπησε και τώρα είναι στην ασφάλεια του Θεού. Εμεί ζούμε και θα πετύχουμε αυτό που πρέπει να πετύχουμε, ξέρω κι εγώ. Θα πετύχουμε, εντάξει. Κι εγώ πήρα ένα πτυχίο, εντάξει, πήρα και τι ξένε γλώσσε, πήρα και τα άλλα, πήρα και εκείνα, πήρα και αυτά. Εντάξει, καλά κάναμε και η ζωή κυλάει. Ζωή... Κοίταξε, η ζωή συνεχίζεται και καλά κάνουμε. Αλλά το, το, το, το απότερο, ο στόχο μα είναι εκείνο. Γι' αυτό σου λέω, αν όλα τα πετύχει και εκεί αποτύχει, τα χάσει όλα. Αν εκείνο το πετύχει και όλα τα άλλα τα χάσεις τα κέρδίζεις όλα Αν και εκείνο το πετύχει, και αυτά τα κερδίσεις πάλι δόξα του Θεού να λες και να Τον ευχαριστείς για ό,τι σου χαρίζει Αλλά να είσαι έξυπνος και να σε έξυπνη και να λες τον Χριστό τον αγαπώ τον Χριστό τον γνωρίζω τον Χριστό τον ποθώ Καταλαβές Κοιτάξτε, σε ρωτήσω εγώ τώρα σε ποιο είναι σκοπό τη ζωή σου σήμερα. Τι θες να πετύχει, θα μου πει: Θέλω εκείνο, θέλω τ' άλλο. Θέλω... Και να... Ενώ αυτό ο άνθρωπο, ο φίλο μου που έφυγε τόσο νέο, 47 χρονών, αγαπούσε τον κύριο Κέλλη. Σκοπό τη ζωή μου είναι να αγαπώ τον κύριο, να μην τον λυπώ, να του μιλώ αδιάκοπα, να προσεύχομαι χωρί σταματημό, να αγαπώ την Παναγία μα και να λέω το όνομά τη όλη μέρα και του χαιρετισμού στη συνέχεια. Αυτοί ήταν οι άξονες γύρω από τους οποίους περιστρεφόταν η ζωή του Εγώ όντως το ζηλεύω Όντως το ζηλεύω Το ζηλεύω κι ας μην ήταν παπάς Κι ας μην πρόλαβε να γίνει μοναχός Κι ας μην έκανε που θα πεις εσύ οικογένεια να χαρεί παιδιά και λοιπόν, Μα αυτό είναι το παν Το να αγαπήσεις τον Χριστό Και το ξέρεις κι εσύ που τα κάνει όλα τα άλλα Και έχει και οικογένεια και λες έχουμε ένα κενό και σου λέει: Τι έχει και νόημα, παιδάκι. Μου έλεγε: Σαν κάνει οικογένεια θα γίνω ευτυχισμένο. Ε, τα βάσανα δεν σταματούν. Τα προβλήματα δεν πάβουν. Το κένο με στην ψυχή δεν γεμίζει με τίποτα. Γεμίζει μόνο με τον Χριστό. Αυτόν τον Χριστό να αγαπήσουμε. Αυτόν τον Χριστό να τον ποθήσουμε. Να τον ζητάμε. Κύριε, αξίω έμενα σε αγαπήσω. Αξίω έμενα σε λατρεύσω. Εγώ σου το είπα από την αρχή. Αν είσαι καλοπροαίρετο, θα σε βρει ο Χριστό. Αν είσαι θα σε βρει. Θα σε βρει. Θα έρθει κάπω να γίνει στη ζωή σου να σε αγγίξει. Να σε καλέσει. Στην εξομολόγηση, στην προσευχή, στη θεαλή λειτουργία του, στο άγγιγμα τη ψυχή που θα σου κάνει εδώ ο κύριο βρίσκει αλλοεθνεί, αλλόθρισκου, άπιστο, αιρετικού, πλανεμένου πάει και του βρίσκει. Του γυρίζει από εκεί. Μόνο το Χριστό πάει και του βρίσκει μέσα στην πλάνη που ζουν. Του ξυπνάει. Πιάβασε ένα βιβλίο πάρα πολύ ωραίο. Ενομίζω είναι η επικεφαλίδα από το Βούδα. Στο Χριστό Από τον Βούδα στο Χριστό Είναι ιστορίες ανθρώπων που επέστρεψαν στην Ορθοδοξία Από πλανεμένες διδασκαλίες Το έχει βγάλει το ησυχαστήριο του πατρός Πορυφυρίου στο Μίλεση Αυτό είναι η έκδοση Εκεί έλεγε λοιπόν μου κάνει εντύπωση για έναν Βουδιστή που έκανε προσευχή στο Θεό, το, ε, διαλογισμό μάλλον, δεν έχουν προσευχή. Διαλο, δηλαδή, σκέφτεσαι, μπαίνει μέσα στον εαυτό σου και ηρεμεί και γα, γαληνεύει και χαλαρώνει κλπ. Και αλλά δεν απευθύνεσαι στο Θεό, απευθύνεσαι στο κενό. Γιατί για αυτού δεν υπάρχει προσωπικό Θεό. Για αυτού ο Θεό είναι κάτι αόριστο, απρόσωπο. Αυτό λοιπόν έκανε αυτό το διαλογισμό, αλλά έχει καλή προαίρεση η ψυχή του. Και αυτό παντρεμένο, με τη γυναίκα του. Και ξαφνικά άρχισε να ακούει μέσα του μια φωνή. Η οποία του έλεγε, Μου λείπει ο Ιησούς Μου λείπει ο Ιησούς Δεν πάμε καλά, λέει. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Τι σχέση έχω εγώ με τον Ιησού. Τι σχέση έχω εγώ με αυτή την προσευχή. Και πώ μου ήρθε αυτό στο μυαλό μου. Εγώ δεν το σκέφτηκα. Μου βγήκε από μέσα μου, βγαίνει. Του βγαίνει συνέχεια. Κάθε μέρα αυτή η φράση του έβγαινε: Μου λείπει ο Ιησούς Μου λείπει. Δίψα η ψυχή του. Και ξαφνικά δεν είπε, Μου λείπει, ξέρω εγώ, κάποιο άλλο Θεό κλπ. Ζήτησε τον Ιησού. Ζήτησε τον Ιησού. Και το είπε στον δάσκαλό του εκεί, τον γκουρού. Ο γκουρού για αυτού είναι στον βουδισμό, είναι αυτό ο οποίο είναι ο πνευματικό διδάσκαλο, θα λέγαμε, ο οδηγό, ο καθοδηγητής ενό ανθρώπου σε αυτή την ε, τακτική που ακολουθούν. Και του λέει αυτό και αυτό λέει, Ακούω μια φωνή μέσα μου που μου λέει: Μου Ιησούς". Ά, λέει πω εσύ. Άλλε, μην ανισχύσει. Εντάξει, είναι έτσι. Περιστασιακό θα είναι, μην ανισχύσει. Θα σου πω εγώ, λέει, ένα όνομα ενό δικού μα, μια δική μα θεότητο, που εκεί υπάρχουν χιλιάδε θεότητε μικρές μεγάλες άνδρες γυναίκες διάφορες θεότητες και θα επικαλεί σε αυτό λέει που είναι και αυτό ένα φωτεινό αστρικό σώμα σαν το Χριστό λέει άκουσαν το Χριστό θα λες λε αυτό το όνομα και του πένα άλλο όνομα αντί για το Χριστό και άρισε να λέει το βράδυ και είναι το όνομα το καινούριο. και ακούει τον ίδιο το Χριστό να του λέει δεν είμαι αυτός που φωνάζεις δεν είμαι αυτός που φωνάζεις και συγκλονίστηκε Λέει τι γίνεται εδώ πέρα, Μου μίλησε ο ίδιο ο Χριστό και μου λέει ότι δεν είμαι αυτό. Γιατί εγώ έλεγα κάποιο όνομα, αλλά δεν ήταν το Χριστό. Και για να μην σας τα πω θα διαβάσετε κι εσεί, να διαβάζουμε και τίποτα. Ε, έφτασε σε σημείο να γνωρίσει την Ορθοδοξία πήγε στην Εκκλησία. Την Ορθόδοξη, βαφτίστηκε, ε, δεν θυμάμαι. Χρήστη και τι ήταν, Μήπω ήταν παλιά Χριστιανό, βαφτισμένο. Δεν θυμάμαι τι λεπτομέρειε αυτέ. Έχει διάφορα περιστατικά ανθρώπων, αλλά με συγκλώνησε αυτό που αναζητούσε τον Ιησού Χριστό μετά του λέει ο Χριστός δεν αρκεί να αναζητάς τον Ιησού Χριστό, πρέπει να βρει τον αληθινό Ιησού Χριστό, γιατί υπάρχουν πολλοί που έχουν το όνομα Χριστός αλλά ένας είναι ο αληθινός που ήρθε στη γη ο Ιό του Θεού και μάλιστα τον βρήκε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία αυτό δεν το λέω εγώ το λέει αυτό που το ζησε δεν ξέρω εσύ αν έχει κάποιο περιστατικό που κάποιο είδε στην προσευχή του πούμε, που είχε μια γνήσια αναζήτηση και άκουσε να του λέει κάποιο ότι εγώ είμαι ο Θεό, ο Βούδα ή ο Μωάμεθ ή ο Αλάχ και πήγε, θα ήθελα να τα ακούσω. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Εγώ δεν θέλω δηλαδή να, να επιβάλλω κάτι. Αλλά ακριβώ αυτό βλέπω ότι ενώ σε αυτόν τον άνθρωπο κανεί δεν είχε επιβάλλει τον χριστιανισμό, τον ζήτησε η ψυχή του μόνη τη. Και πήγε ο κύριο μόνο του και τον βρήκε. Αυτό τι δείχνει ότι ο Θεό μα. Ο Θεό τη Ορθοδοξία, ο Ιησούς Χριστό, το φω του κόσμου, είναι όντω ο Θεό που μα έπλασε. Και είναι αυτό που λέει ο Άγιος Αυγουστίνο: Ότι η ψυχή μου, κύριε, είναι πλασμένη από σένα για σένα. Αυτό που λέμε από μένα για σένα με αγάπη. Και ο κύριο αυτό κάνει. Βάζει μέσα μα μια σφραγίδα δική του και λέει: Εγώ είμαι αυτό μέσα σου που βάζω τη σφραγίδα μου για να με βρει. Σου βάζω μια σφραγίδα μέσα στην ψυχή σου. Σου δίνω ένα φιλί με στην καρδιά σου. Και αυτή τη γλυκά που νιώθισα τα χείλη μου. Αυτή η γλύκα θα σε κάνει πάντα να με να Θα σε φιλάνε διάφοροι με στην ψυχή. Θα δέχεσαι πολλά φιλιά, πολλά αγγίγματα, πολλέ επιρροές Αλλά το δικό μου το φιλί επειδή είναι το φιλί του πλάστη σου, του δημιουργού σου. Το δικό μου το φιλί επειδή είναι φιλί ματωμένο από το αίμα του Γολγοθά. Επειδή εγώ πόνεσα για σένα, σταυρώθηκα για σένα, έκανα ό,τι έκανα για σένα, θα το θυμάσαι χαρακτηριστικά. Και ό,τι άλλο σε φιλήσει και όποιο άλλο σε αγγίξει, και δεν είμαι εγώ. Θα το καταλαβαίνει. Θα στο δείχνω ότι δεν είμαι εγώ. Και δεν θα έχει μέσα σου βεβαιότητα. Θα έχει ανασφάλεια. Θα έχει κενό. Θα σου λείπει κάτι. Δεν θα ησυχάσει με τίποτα. Γι' αυτό λέει: Κύριε, Η ψυχή μα είναι πλασμένη από σένα, με σκοπό να βρει εσένα, και δεν βρίσκει ανάπαυση, ώσπου να συναντήσει εσένα. Όπου και να πάμε, ησυχία δεν έχουμε. Όσπου να βρούμε τον Αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό, τον οποίο τον βρίσκουμε με πολλού τρόπου. Έχουμε πει όλε αυτέ τι εκπομπέ που κάνουμε, έτσι δεν είναι. Βασίλη, αυτά δεν λέμε συνέχεια. Και εσύ τα ακούς και τα ξέρει και η μουσική σου τα ομορφαίνει όλα αυτά και σε ευχαριστώ και πάλι. Ο Βασίλη Χατζη συντροφεύει και αυτή την εκπομπή. Και αν θέλει κάτι να πει για όλα αυτά στο 4118602 και 41186402, ακού την Πυριακή Εκκλησία, το σταθμό που όντω μιλάει στην ψυχή μα, γιατί και στη δική μα την ψυχή θέλουμε να μιλάει ο Χριστό πρώτα. Και μετά να μιλάμε κι εμεί, και εμείς, για να μα αγγίζει όλου ο κύριο. Και τον κύριο λοιπόν το γνωρίζει κανεί με πολλούς τρόπου. Το γνωρίζουμε μέσα από τη σχέση με το πνευματικό μα. Εκεί βλέπει τι θα πει ο Χριστό, γιατί η αγάπη του πνευματικού είναι η αγάπη του Θεού που διοχετεύεται στη ζωή μα. Το γνωρίζει τον Χριστό μέσα από το Ευαγγέλιο που διαβάζει. Διαβάζει τη ζωή του, βλέπει τα θαύματά του. Λε τι είναι αυτό εδώ πέρα, ρε παιδί Περπατάει πάνω στα κύματα. Τι είναι αυτό, άνθρωπο είναι. Δεν είναι άνθρωπο. Είναι κάτι άλλο, είναι Θεό. Μετά βλέπει ότι τρώει ψάρι, μέλι, κάθεται μαζί του, περπατάει, υδρώνει. Λε, ε, είναι και άνθρωπο. Μετά τον βλέπει να αναστέλει ένα νεκρό, λες, αφού, από αυτού νικά του θάνατο. Βγάζει δαιμόνια. Α, δηλαδή είναι και πιο δυνατό από τον διάβολο. Τον βλέπει να θεραπεύει παραλίτω. Δηλαδή κάνει, είναι η πηγή τη υγεία. Έτσι καταλαβαίνει τον Χριστό. Γνωρίζει τον Χριστό μέσα από τα λόγια του, μέσα τα θαύματά του, μέσα την προσευχή του. Όταν όλη μέρα επικαλεί το όνομά του και λε κύριε ή Χριστέ, ελέησαι με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησαι με. Όλη μέρα να το λες ε, το όνομά του, κρύβει τη χάρη του. Και το όνομά του έρχεται κάποια στιγμή και ελκύει τον ίδιο τον κύριο μέσα μα και μα αγγίζει. Έτσι γνωρίζει τον Χριστό. Και με πολλού τρόπου που του χαίρει. Όταν κοινωνά, μπαίνει μέσα σου ο κύριο. Αλλά θέλει και κάτι άλλο για να τον γνωρίσει. Μπορεί να κοινωνήσει και να μην τον γνωρίσει πάλι. Είναι μέσα σου, αλλά δεν τον γνωρίζει, τον πιστεύει. Υπάρχει όμω και μια άλλη προσέγγιση του Χριστού που δεν είναι πίστη, είναι γνώση. Είναι αίσθηση, είναι εμπειρία, είναι αυτά που ζουν οι Άγιοι, είναι αυτά που μα αγγίζει και εμά μερικέ φορέ για λίγα δευτερόλεπτα, για λίγε στιγμέ. Για λίγε ε, στιγμέ που ομορφαίνουν τόσο πολύ τη ζωή μα όμω και λέμε αυτό είναι τόσο αληθινό που α είναι λίγο, δεν πειράζει. Είναι το αληθινό. Μου φτάνει. Μου φτάνει το λίγο για να, για να με πείσει και να μου αρκέσει για όλη την υπόλοιπη ζωή μου. Σε αυτό το λίγο θα στηριχτώ. Γιατί είναι αληθινό. Και με άγγιξε και με συγκλώνησε και με ταρακούνησε και με και από όλα μου έκανε. Αυτό θα πει ο Ισου Χριστό. Γνωρίζει το Χριστό μέσα τον πόνο σου. Θα γνωρίσει το Χριστό μέσα τον καρκίνο σου. Θα γνωρίσει το Χριστό μέσα τον το διαζύγιο σου. Θα γνωρίσει το φω του κόσμου μέσα από το σκοτάδι τη ψυχή σου. Γιατί όταν ζει στο σκοτάδι σου και καταλάβει το χάλι σου πολύ καλά, θα έρθει η στιγμή που θα μπει μια ακτίνα μόνο. Μια μικρή ακτίνα του Χριστού και θα τρελαθεί από χαρά και ευτυχία. Και ενώ είσαι μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, το παραμικρό φω του Χριστού θα σε γεμίσει ανίποτη χαρά. Πολλοί δρόμοι για να νιώσει κανεί το Χριστό. Σκοτάδι, φω, εντολέ, μέσα τι αμαρτίε σου και μέσα τι αμαρτία σου μπορεί να γνωρίσει τον Χριστό. Θα ξυπνήσει, θα χτυπήσει τον πάτο, θα καταλάβει πώ οι άνθρωποι έχουν έρθει να εξομολογηθούν μέσα από τον πάτο τι αμαρτίε του στο χάλι και στο κατά του. που αν όλα τους πήγαιναν καλά δεν ξυπνάγανε φάγανε τα μούντρα τους γιατί να τα φας όμως εσύ που είσαι τώρα στα καλά σου τα ακούνε μερικοί και παίρνουν κουράκιο και λέει τότε εντάξει μα ναι αλλά το θέμα είναι ότι πρώτον υπάρχει και ο θάνατος που μπορεί να μην προλάβει. και δεύτερον ε, αυτοί που τώρα γυρίσανε το μετανιώσανε για όσα κάνανε και εσύ που δεν έχει κάνει τίποτα μην ζηλεύεις Απλώ παρακάλε το Χριστό και πε του κύριε, αυτά τα ωραία που, που ζω, δώσ' μου να καταλάβω, να τα απολαύσω. Γιατί, να σου πω ένα παράδειγμα, ενώ λε είμαι αγνό, ενώ είμαι ταπεινό, ενώ είμαι συν, έτσι ζω μια απλή ζωή, δεν το χαίρομαι. Θέλω να κάνω το άλλο λες, το αντίθετο, να καταλάβω τη διαφορά και μετά να γυρίσω να γνωρίζω τον Χριστό. Είναι, είναι βλακή αυτό που λε. Με τα συγχωρεί δηλαδή, έτσι, αλλά επειδή μου μιλά έτσι άνετα, στο λέω και άνετα. Είναι κουταμάρα αυτό που λε. Δεν θα πέσω με στη λάσπη για να την καθαρότητα που ζω. Αλλά θα παρακαλώ τον κύριο και θα του λέω: Κύριε, είμαι ένα πριγκυπόπουλο σου και δεν το καταλαβαίνω. Και θέλω να ντυθώ κουρέλια για να καταλάβω τι αξία έχει να φοράς ρούχα βασιλικά. Είναι, είναι σωστό αυτό. Ε, δεν είναι. Άρα, δόσ μου να καταλάβω αυτό που ζω, χωρί να το νιώθω. Δώσ' μου να, να χαρώ αυτό που ήδη κρατώ. Και να μην φύγω, να μην χρειαστεί να φύγω. Να μην χρειαστεί να κάνω το γύρο τη πλατεία για να βρω το δρόμο μου. Να μην χρειαστεί να τσακιστώ για να καταλάβω τι ωραίο πράγμα που είναι ένας υγιής. Εσύ όμως που είσαι τι ζηλεύει και αληθωρίζεις και κοιτάς τον κόσμο και σε αρέσουν αυτά. Εμάς ρώτα, του ιερείς που ακούμε... Να σου δείξουμε τα δάκρυα και τα χαρτομάντιλα των κλαμμένων ανθρώπων που μετανιούσαν πικρά για αυτά που κάνανε. Κι εσύ αυτούς και εσύ ζηλεύει αυτού και λε: Θέλω και εγώ να γνωρίσω τον Χριστό μέσα από αυτόν τον δρόμο τη περιπέτεια. Υπάρχουν ωραίε περιπέτειε αν θε. Θε περιπέτειε? Πήγε να κάνει μια ωραία αγρυπνία σε μια κησία, να κάτσει έτσι όλη τη νύχτα. Να μια περιπέτεια. Βάλε το χεράκι σου στη τσέπη και δώσει λεφτά που δεν έχει κάνει ποτέ ελεημοσύνη. Ωραία περιπέτεια. Δίνει 10 ευρώ, δώσε 50, δώσε 100. Ωραία περιπέτεια. Έτσι θα γνωρίσει τον Χριστό. Με περιπέτειε. Και με τρέλε θεϊκέ. Όχι αμαρτωλέ, ούτε πειρασμικέ, ούτε τέτοιε που καταστρέφουν τη ζωή. Mm. Βασίλη, μου κάνει νόημα και σε ευχαριστώ γι' αυτό και σε έχω κοντά μου να, να με βοηθάς να με στηρίζει με την προσευχή σου και με τη μουσική σου, αλλά και με το νόημά σου ότι πέρασε πάλι η ώρα, αγαπητοί μου φίλοι, και όταν μιλώ δεν σταματώ και ξεχνώ να σταματήσω, αλλά να δούμε πότε θα θυμηθώ να αγωνιστώ. Αυτό είναι το δύσκολο, γι' αυτό σε παρακαλώ. Να παρακαλάς τον Κύριο να μου θυμίζει ότι πρέπει να κάνω και αγώνα Και να μην λέω μόνο για αυτόν Γιατί λέει ο, ο, ο ποίης σας και διδάξας Ούτως μέγας κληθήσετε οποίο κάνει και διδάσκει οποίο μόνο διδάσκει Δεν ξέρω πως θα ονομαστεί από τον Κύριο ε, Θα ονομαστεί ένας απλός δάσκαλος Ένας απλός δασκαλάκος Ο Κύριος είναι ο διδάσκαλος Ο μέγας Αυτός είναι ο καθηγητής Αυτός είναι το παν Αυτός είναι το φως του κόσμου. Και μακάρι αυτό να αγαπήσουμε τόσο πολύ που όλα τα άλλα μπροστά μας θα σβήνουν, θα φαίνονται ασήμαντα και πανέμορφα ταυτόχρονα, θα φαίνονται φτωχά και πλούσια γιατί όλα θα τα πλουτίζει ο υπέροχος Χριστός τον οποίο εύχομαι να αγαπάς, στον οποίο εύχομαι να γονατίζεις και να μιλάς, τον οποίο εύχομαι να κοινωνάς, στον οποίο εύχομαι να λε τι αμαρτίε σου με ταπείνωση, και να μετανιώνεις και να συγκινήσεις μπροστά του και να λες όλα τα βάρη σου και αυτός να σε παρηγορήσει όλα τα προβλήματα που έχεις, σταμάτα να κλέ. έτσι. Γιατί μερικοί κλαίνε και λένε, ε, με κάνεις και κλαίω και κλαιμε και ακούμε και τον Κύριο και αυτά και μείνεις εσάγκε με μόνο συγκινήσεις και συναισθήματα αλλά να κάνεις και πράξη τώρα. Εκλαψες σκουπίσου και αφού σκουπιστείς σήκω και ανασκουμπό σου και κάνει αγώνα. Λοιπόν, μην σε κουράζω άλλο, ήρθε η ώρα να κάνει τον αγώνα σου, ήρθε η ώρα να μιλήσει καλά στου δικού σου, στα παιδιά σου, στον άντρα σου, στη γυναίκα σου και όλα αυτά που άκουσε και λες ότι σε αγγίξανε, έτσι θα αποδείξει ότι σε αγγίξανε, με τον αδερφό σου, με τον άνθρωπό σου, να τα πηγαίνει καλά και να μην πληγώνει και να μην πικραίνει κανέναν. Η θεολογία θα γίνει πράξη μέσα από την καθημερινή μα ζωή. Εκεί θα δούμε τον κύριο, εκεί θα επαληθεύσουμε την αγάπη μα αυτόν και εκεί θα νιώσουμε. Το άγγιγμά του στην καρδιά μας, καλή δύναμη, καλή αντάμωση, την επόμενη εκπομπή, μη το ξεχάσεις, θα σε περιμένω και να με περιμένεις, χαίρετε.